Στοίχη 11-18. Φροντίς των πιστών ή να ευρεθούν καθαροί ενώπιον του Κρητού. 11. Αφού λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, πόσον τέλει οι χριστιανοί πρέπει να είστε θα διαλυθουν πόσο τελει χριστιανοι πρεπει να ειστε εσεις εις όλες τις εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας. 12. Και έτσι να περιμένετε με ειρήνη και ελπίδα και να προχωρείτε με ζήλον προς τον ερχομό τη ημέρα του Θεού, 11 τη οποία οι ουρανοί θα κοκκινήσουν από φωτιά και θα διαλυθούν, και τα ουράνια σώματα θα κατακαούν και θα λιώσουν. 13. Καινούριου δε ουρανούς και καινούριαν γιν, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένομεν, εις τους οποίους η αρετή και η γιώτης τα κατοικεί. 14. Δια τούτου αγαπητοί, περιμένοντες με τρόμουν και χαρά το ξανακενούργομα αυτού του σύμπαντος, προσπαθήσατε με ζήλον και σπουδή να βρεθείτε ενώπιον του Κυρίου όταν θα έλθει, ελεύθερη και από τον παραμικρόν μολυσμόν και από την ελαφροτέρα νηθική κοιλίδα, οπότε θα είστε και η ηρενική κατάσταση χωρίς κανένα τρόμον ή φόβο. 15. Και την μακροθυμία του Κυρίου μας, για την οποία αναβάλλει να έλθει, να θεωρείται ως κάτι που οδηγεί σωτηρία, καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος, σύμφωνα με τη σοφία που του εδόθη από τον Θεό σας έγραψε. 16 όπως κάνει λόγων και εις όλα σας επιστολάς του περί των αυτών, μεταξύ των οποίων είναι μερικά δυσκολονόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήριχτοι διαστρεβλώνουν και παρερμηνεύουν, όπως διαστρέφουν και τας λοιπάς γραφάς, με αποτέλεσμα την καταστροφή και καταθήκη των. 17. Συν λοιπόν, αγαπητοί, γνωρίζοντα εκ προτέρου των κίνδυνων να προφυλάτεστε, για να μην συμπαρασυρθείτε από την πλάνη των ασεβών και ανόμων ψευδοδιδασκάλων και πέσετε έξω από την αμετακίνητον θεμελίωσήν σας εις τη χριστιανική πίστη και διδασκαλίαν. 18. Εύχομαι δε να αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση την οποίαν δίδει ο Κύριος Σιμών και σωτήρης Ιησούς Χριστός. Ας είναι αυτόν η δόξα και τώρα και καθόλου την ατελεύτη των ημέραν τη αιωνιότητος. Αμήν. Τέλος της Δευτέρας Επιστολής Πέτρου, σελίδα 949.